Matthew chapter 3 Εν δητήση με ερκεκίνης, παραγήνετε εγιωάνισο βαπτστίς κυρίσιον εν Legon της ιδέας, λεγον. Μετα νουίτε, ίνι κεν γάρι Υτός καρες τενορίτις του αυτός Θεογιωανής είχε εν το έντιμα αυτού από τρίχον καμήλου, και ζωνήν δερματίνιν περίτινος φιν αυτού, και δετροφήν αυτού ακρίδες και μελαιαγριον. Τότε εξυπορεύεται προς αυτον Ιεροσόλημα, και πάση και πάση Ιορδανού, και εν το Ειδόνται πολλούς των Φαρισαίων και σαν δουκαίων ερχομένους επί το βαπτίσμα, και αυτοίς, γεννήματα οι χειδνών. Τις υπέδειξιν οι μην φυγήν από τις Karpon Axion Tis ούν καρπών αξιών της μετανοίας, και μη δόξι τι λέγινεν οι πατέρα liton τον Αβραμ λέγω καρυμένο ότι δίνατε ο Rizanton εκ των λίτων Πάνουν δέντρον Mipiun καρπον καλόν ενκόπτεται και εις πυρβάλλεται. Εγώ μενι μας βαπτίζω εν ίδατι εις μετανιάν. Ο δεοπίσω μου ερκόμενος εις κυρώτερος μου έστιν, ουκοι μικάνω τα βαστάσαι. Αυτόσι μας βαπτίσι εν πνεύματι αγίο και πυρί, ουτο εν και διακαταρί άλλον τότε Parginete ο Ιησούς από τις Καλιλαίες, επί τον Ιορδαννήν προς τον Baptistini του Βαπτιστίνη Ο δε απτών λεγών, «Εγώ κρίαν έχω υπό σου Βαπτιστίνη, και εσύ αρχί προς μέ». Αποκριθίστε ο Ιησούς Ine octis ani uranii, que idem pnevmateiu catavenon, os hiperisteran ercomenon epapton, ke idu, fonii ecton uranon legusa, utos estino viosmu, o agapitos, en no evtokisa.